Κάλψης. Τις κάλψε! Τι κάλψε! Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά! Ο Εβάγγελο Βενιζέλο είναι αυτό στο τέλο. Είναι η μέρα του σήμερα, είναι και αυτούνού η μέρα, είναι και των υπολείπων βεβαίω. Θα στηθούν τελικά οι κάλτσε, τέσσερι, όπω συμφώνησε και η συμπολίτευση, βασικά η συμπολίτευση, αυτοί που κυβερνούν τα τρία κόμματα, το ένα δηλαδή Νέα Δημοκρατία, θα ήθελε καμία κάλτσα. Αλλά τελικά είχαν πει για 7, τρει, το πήγαιναν από εδώ, το φώτιζαν από εκεί με τι προτάσει, με τα πρόσωπα. Σήμερα το πρωί, με πολύ έτσι μεγαλοθυμία, δέχτηκαν όλοι τη λογική. Αυτό που λέει λογική, να στηθεί μία, Αναπρόσωπο, δεν ξέρω τι άλλο μαγείρεμα θα γίνει στη διάρκεια τη μέρα, γιατί το καταρχήν το δέχτηκαν. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν είναι να του έχει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν σου λένε κάτι που είναι άσπρο, και είναι όντω άσπρο και το δέχονται ω άσπρο, στην πορεία μπορεί να του αλλάξουν λίγο το χρώμα για ευνόητου λόγου. Άλλωστε, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου που του έχουμε και μα έχουν κυρίω συνηθίσει, άλλα να λένε πριν και άλλα να κάνουν μετά. Θυμηθείτε τι έλεγε Σαμαρά πριν τι εκλογέ και τι ακριβώ κάνει στην πορεία. Και ο Κουβέλη. Και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος σήμερα το πρωί βγήκε, μίλησε και προκαθόρισε από τώρα το αποτέλεσμα, αν όχι εξέδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Και τι έχει αποδειχθεί με αλεπάλλα χτιθήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες, ότι ήταν όλα ένα ψέμα. <συμπίρια> ε Δεν πίνω μπύρα. Σπανίες μόνο το φαγητό Ότι ήταν όλα ένα ψέμα Όπως λέγει το γνωστό τραγούδι Όλα ήταν ένα ψέμα κτλ Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη τίποτα Υποτίθεται εκείνη μια διαδικασία στη Βουλή Για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί Η αλήθεια αν είναι δυνατόν Ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον εαυτό του Είπε ότι είναι αθώος Και ότι όλα ήταν ένα ψέμα βεβαίω έχει καταδικαστεί στη συνείδηση των ανθρώπων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χώρα ακόμη και της Αφρικής δεν θα παρέμενε στην πολιτική ζωή στο πολιτικό σκηνικό κάποιο που είχε κρύψει στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού ε, μια πολύ σημαντική λίστα μια κατάσταση που μπορεί κάτι να έφερνε στο, στα δημόσια οικονομικά Βεβαίω, ο Βενιζέλος αν ήταν σοβαρή χώρα δεν θα υπήρχε και πριν από αυτό στην πολιτική ζωή και μόνο για την έπαρση Που διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά επειδή εδώ είναι Ελλάδα, ο καθένα μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, μπαλώνεται με το πολύ ωραίου τρόπο του γνωστού περίπου, βρίσκει και συμμάχου κατά περίπτωση, εδώ έχουμε το Σαμαρά, και συνεχίζει κανονικά, παρουσιάζεται πάρα πολύ καθαρό, έντιμο και όλα τα υπόλοιπα, και κατηγορεί όλου του άλλου που τολμούν να σκεφτούν κάτι κακό σε βάρο του αθώου Ευάγγελου Βενιζέλου Ευτυχώ που υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία και κρατάει τα μπόσικα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν απέκρυψε τη λίστα Λαγκάρντ, δεν την αλείωσε. Δεν διανοήθηκε καν να παρέμβει και να μαγειρέψει τα στοιχεία της. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος, νέα δημοκρατία. Σε περιμένω να φύσεις πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να φύσαν άνοιξη, να λιώξεις τα χιόνια, να τραγουδούσαν δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος νέα δημοκρατία. Διαφήμιση του κόμματος Οφείλουμε να την παίξουμε Είναι και πρώτο κόμμα Είναι μεγάλο κόμμα Κυβερνάει αυτό το κόμμα Βεβαίω δεν είναι υποχρεωτική... υποχρεωτικό Να πάνε οι βουλευτές Και στις τέσσερις κάλπες ε, αρχίσε, Έχουν αρχίσει Γι' αυτό είπα εγώ Το πώς θα γίνει Και μέχρι τώρα Μας έχουν πει Ότι ισχύει το άσπρο Στην πορεία θα δούμε Βρίσκουν πάντα Κάποια τερτύπια Κάποια παράθυρα Σπαταλάτε. Τεράστια ενέργεια από όλου αυτού για το πώ θα μαγειρέψουν κάτι. Κατά τα άλλα, η δημοκρατία τα έχει προβλέψει όλα. Με νόμου, ειδικέ διατάξει, έχει πιάσει όλε τι πιθανότητε. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο απίθανοι οι ίδιοι που προβλέπουν, αναπερίπτωση, νέε διαδικασίε, νέε εξελίξει. Το λανσάρουν και με την κάθετο και την παράγραφο και το άρθρο και το υποάρθρο τάδε του τάδε νόμου, του τάδε συντάγματο που έχουν φτιάξει σε τη στιγμή. Και έτσι, πάντα βγαίνουν. Στην επιφάνεια, αυτοί που έχει αποφασιστεί τη δεδομένη στιγμή να βγουν στην επιφάνεια, γιατί πάντα βρίσκεται ένα λόγο, μια αφορμή μην κινδυνεύσει η κυβέρνηση. Αυτό το επιχείρημα είναι πολύ ωραίο, διότι λένε ότι κατηγορεί και ο Βενιζέλο στο ΣΥΡΙΖΑ και του υπόλοιπου, ότι τα κάνει όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι που θέλουν το Βενιζέλο με στο κάδρο για να ρίξουν την κυβέρνηση. Και αν πέσει η κυβέρνηση, αυτό θα είναι μια περιπέτεια. Μα η περιπέτεια είναι τώρα που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ποτέ δεν θα είναι περιπέτεια όταν φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πώ θεωρούν και με ποια άνεση θεωρούν οι ίδιοι του εαυτούς τους ω του μόνου που μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα σε αυτό το λαό. Είναι ωραία όλα αυτά να τα δει κάποιο από μακριά, επειδή όμω τα βλέπουμε από κοντά, είναι λίγο διαφορετικό. Ο κύριο που είπε πίνει μπύρες μόνο με το φαγητό είναι ο Γρηγόρη Ψαριανό. Έδωσε χτε βράδυ συνέντευξη. Οπότε μα έχει εφοδιάσει με αρκετό υλικό. Θα ακούσουμε τώρα μια έτσι μικρή στιγμή αυτή τη συνέντευξη. Ο ήχο που θα ακούσετε. Είναι κάτι κόκκαλα που τρίζουν, θα καταλάβετε γιατί. Εγώ έχω γεννηθεί στην αριστερά. Mm -hmm. Η μάνα μου ήταν αντάρτιστα του Δημοκρατικού Στρατού. Mm -hmm. Ο Μπάρμπας μου ήταν καπετάνιος του Ελλάς. Mm -hmm. Ο πατέρας μου ήταν στέλεχος τη Επιτροπής Πόλης του Κουκουέ, του Πειραιά. Έχω γεννηθεί μες στην αριστερά, σε μια αριστερά όμως που είχε διάλογο, μίλαγε ελεύθερα. Ε, αυτός αρκαζόταν, Γέλαγε έλεγε, Είχε χιούμορ Το ψαριανό να σώσω Κι Αυτό που είπε εκείνος ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο ο ευτραφής ότι μαζί τα φάγαμε είναι αλήθεια δεν είναι ψέμα ο διόπτροφόρος... απλώς άλλα έφαγες εσύ ναι. και άλλα έφαγα εγώ Τα κόκαλα όλο το σόι τρίζουν τα ακούτε εφόσον κατάγεται από τέτοιο σόι αυτό ακριβώς ακούνε άνθρωποι από εκεί που βρίσκονται και κυρίως βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει τώρα είναι ωραίος αυτός ο παραλληλισμό και η ερμηνεία τη αριστεράς ότι Θέλει μια αριστερά, όπω το είπε, που να έχει χιούμορ ή κάποτε, εν περιπτώσει, η αριστερά ήταν ελεύθερη, ναι, είχε χιούμορ, γέλαγε, αυτό είναι δελφινάριο. Γιατί η αριστερά, εκτό από το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και το γέλιο, είχε και κάποια άλλα τα χρόνια στα οποία αναφέρεται ο Γρηγόρη Ψαριανός. Είχε αυτοθυσία, είχε θάνατο, είχε όπλα, είχε διεκδίκηση, είχε όραμα, είχε εγκαθιδρύσει την Ελλάδα σε ένα κομμάτι, εν περιπτώσει, στα βουνά ή οπουδήποτε αλλού αέρα ελευθερία, με θυσία όμω με άποψη, με οπτική και όχι μόνο με γέλιο, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό και χιούμορ. Τα είχε και αυτά, αλλά είχε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αυτά την καθόρισαν. Αυτά ήταν η αριστερά, δεν ήταν τα στοιχεία Δελφιναρίου και επιθεώρησης που τόσο πολύ μας λείπουν στις μέρες μας, αλλά που τόσο πολύ απλόχερα μας προσφέρει. Και ο Ψαριανός και η υπόλοιπη Δημάρ, επειδή είναι υπεύθυνη αριστερά. Αν δεν ήταν η Δημάρ, τι θα είχε γίνει στον τόπο. Πάρα πολλά πράγματα, αν δεν, είμα, αν δεν ήταν οι δημάρες σε αυτή την κυβέρνηση, θα είχαν περάσει πιο άγρια πράγματα. Μια στιγμή, να το πάρουμε και, και θετικά που έχουμε προτείνει και έχουμε τροποποιήσει, δεν θα είχαν γίνει. Μπράβο. Υπάρχουν πολλά τέτοια. Σε ευχαριστώ, Το Ψαριανό να σωθώ! Εξακολουθούμε και έχουμε Άδικα μέτρα Εξοντοτικά Εξακολουθούν Να υπάρχουν να προτείνονται και να τα ψηφίζουμε και Μπράβο Στο ρόλο της μύτης Η μύτη του Κώστα Πρέκα η οποία έχει συγκινηθεί πάρα πολύ Ένα ποίημα παλιότερο Νομίζω κολλάει εδώ πότε έχουμε ψαριανό. Ακούμε υποχρεωτικά και την αυτοθυσία και τη διάθεση του πρέκα να σώσει τον ψαριανό και να πεθάνει αμέσω μετά. Δεν πρόκειται να, πετάνει, να πεθάνει ποτέ ο πρέκας για τους λόγους Ο Εβάγγελο Μενιζέλο είναι αθώο. Αν ήταν ένοχο άλλωστε, δεν θα συνεργαζόμασταν μαζί του στην κυβέρνηση. Γιατί εμεί συνεργαζόμαστε μόνο με καθαρού και έντιμου. Νέα Δημοκρατία από καθαρού για καθαρού. Έχουν βγει από χτε και τι προηγούμενε μέρε, αλλά κυρίω και σήμερα το πρωί. Όλοι οι Νεοδημοκράτε βουλευτέ, οι δεξίοι, οι οποίοι επί σειρά ετών, δεκαετιών, μιλούσαν κατά του διεφθαρμένου Πασόκ και των δεινών που έχει φέρει το Πασόκ στον τόπο. Σωστά όλα αυτά. Και υποστηρίζουν και υπερασπίζονται τον Ευάγγελο Βενιζέλου. Ειδικά σήμερα το πρωί έχει γίνει πανικός, λες και είναι ο πιο καθαρός άνθρωπος του κόσμου. Τι να κάνουμε, επιλογές είναι, ωραία είναι όλα αυτά και κυρίως δίνουν και τη διάθεση του κόμματο της Νέας Δημοκρατίας να χυθεί άπλετο φως και να σταματήσουν τα μαγειρέματα του παρελθόντος. Αυτά έχουν μείνει πια στην άκρη, προχωράνε ακάθεκτοι μπροστά και με εντοπίζουν και πράγματα και καταστάσει. Και είναι αποφασισμένοι να τα πατάξουν όλα αυτά τα αρνητικά, όπω είναι το πώ μπαίνουμε ντυμένοι στη Βουλή. Γιατί υπάρχει ένα διάλογο τι τελευταίε δύο μέρε, πώ πρέπει να ντύνονται οι βουλευτέ. Σε αυτό το. Γιατί πρέπει να σεβαστούν, λέει, εκεί την ιερότητα του χώρου, κτλ. Σε αυτό το mood, ο κύριο Γιακουμάτος ε, χρησιμοποιεί παραδείγματα και παρομοιάζει τη Βουλή με εκκλησία. Κύριε Παπαράκου, πα στην εκκλησία. Θα επέτρεψουμε τώρα, πα στην εκκλησία, γυναίκα σου. Μετά, με συγχωρείτε, με το που βλέπει την... Εκλησία. Με τόσους διαφθαρμένους Εκλησία. που πάμε να παραπέντσουμε Και έχει ξαναπαραπέντσες Και έχει ξαναπαραπέντσες Διαφθαρμένοι και, και, και, και προδότες Όχι εμείς Όταν δεν θα δεν χώρα Είναι προδοσία Είναι πάρα πολύ αυτοί που μου έχουν πει Ότι είμαι κατά. Δίκιο έχουν όλοι αυτοί Πώς το έχουν πει, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, πάντως μπράβο για το κριτήριό τους, έχουν καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Ε, συνεχίζεται για έχει τα απορία στη Βουλή συζήτηση, μιλάει τώρα ο κύριο οικονόμου, από την, ε, αυτή την ώρα είναι στη Δημάρ μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί έχει κάνει ένα κύκλο σε διάφορα κόμματα, δεν ψηφίζει το ένα μνημόνιο, ψηφίζει το άλλο, να ήταν ο μόνος βέβαια, έχει γίνει ένα μπέρδεμα το οποίο Δεν το έχουμε ακόμη καθαρό, δεν έχουμε κάνει τη σούμα την συνολική. Θα γίνει κάποια στιγμή ποιοι ήταν υπέρ των νημονίων, ποιοι δεν ήταν. Στις κρίσιμες στιγμές ποιοι ήταν με τον κόσμο, ποιοι ωφέλησαν τον κόσμο και ποιοι ωφέλησαν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον κόσμο. Ξένες τράπεζες, ομίλους, την Ενωμένη Ευρώπη, οράματα ιδανικά κτλ. Και βέβαια ομίλους, όχι μόνο ξένου, και άλλα πάρα πολύ όμορφε τέτοιε καταστάσεις. Ε, συνεχίζεται το θεατρικό στη Βουλή με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα έχει και τηλεθέαση και θα κορυφωθεί όσο περνά η μέρα. Είχε ένα μικρό ψηλοεπεισοδιά και το πρωί, αλλά το καλό είναι από τα απόγευμα και μετά, ε, γιατί πρέπει να δούμε όλοι πω ένα πολιτικό σύστημα σάπιο κατά κοινή ομολογία, μάλλον αυτό το λέγαμε πριν 10 χρόνια, τώρα έχει αποσαπήσει τέλος πάντων αυτό το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να φωτίσει μια πτυχή του μια παρανοιχίδα και να μας πει αν, είναι, ε, αν υπάρχει αλήθεια αν έχει γίνει λάθος αν έχει γίνει έγκλημα αν υπάρχει ποινική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όλο αυτό είναι πολύ αστείο γιατί ξέρουμε όλοι και από την εμπειρία μας από παλιότερα ότι κάτι σοβαρό δεν πρόκειται να βγει απλά θα κρυθεί και αυτή την απέτηση έχουμε όλοι να είναι ένα καλό θέατρο να έχει καλή, καλά πεξήματα, καλό σενάριο τουλάχιστον να ψυχαγωγηθεί ο λαός σήμερα μια που είναι μια κομβική μέρα γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός φαντάζομαι θα κάνει την εμφάνισή του να είναι έτσι μια πραγματικά όμορφη στιγμή του κοινοβουλευτισμού της δημοκρατίας και κατ' επέκταση της ελευθερίας Ο Ευάγγελο Βενιζέλος είναι έξυπνος, κατηρτισμένος, αποτελεσματικός, ευθυής συνετός. Προσφέρει στον τόπο επί σειρά ετών, καταθέτοντας το απόθεμα της σκέψης του και της διάνοιάς του. Έσωσε και αυτός, την Ελλάδα, σε κρίσιμες στιγμές, υιοθετώντα και εφαρμόζοντας τα μνημόνια με πάθος και τόλμη. στο μίσο στην χακία σε γνάμε, για το <Σελίου> συμφέρον όλο πάντα κοιτάμε, για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία. Γιατί πατρίδα, Ο Ευάγγελο Βενιζέλο με μία λέξη είναι σοβαρό. Γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε μαζί του. Είναι σοβαρός και αθός. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Και αυτή σοβαρή και κυρίω αθώα, δεν τίθεται θέμα. Ε, ένα παραλογισμό. Πάνω σε αυτόν είμαστε. Πάνω σε αυτόν πατάμε. Όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. Αλίμονο. Η ζωή συνεχίζεται κατά τα άλλα. Στη Βουλή είναι ένα μικρό σύμπαν. Το κανονικό σύμπαν απέξω έχει τα προβλήματά του, τα γνωρίζετε όλοι. Χειροτερεύουν συνεχώ, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορέ. Σήμερα, είπαμε, έχουμε και έτσι μια πτυχή αισιοδοξία από το θέαμα που περιμένουμε να δούμε. Ελπίζουμε να μην μα διαψεύσουν. Αν και μα έχουν διαψεύσει όλα τα θέματα, εκτό από αυτό: το θέαμα, το καλό θέατρο, το του καλού ρόλου, του καλού κομικούς κυρίω. Πολλοί από αυτού βρίσκονται εκεί τώρα. Και θα κάνουμε υπομονή για να τελειώσουν τα δύσκολα. Έχουμε Γενάρη, σήμερα έχουμε 17. Πολύ σύντομα τελειώνουν τα δύσκολα, δεν το λέμε εμείς. Ε, το λένε πιο ειδικοί άνθρωποι από εμάς. Λέει ο μέχρι τον Ιούνιο να έχω τους δείχτες, να πάρω άλλα 20 που είναι να πάρω ακόμα, 10 θα πάρω με τώρα και άλλα 10 αργότερα, να πάρω αυτά τα λεφτά. Μέχρι τον Ιούνιο να έχω στο και να αρχίσω τις παροχές. <Το> Δεν πίνω μπύρα, Και να αρχίσω τις παροχές Και καλά και φτηνά, κορίτσια <σχει> Τον Ιούνιο, να έχω σωσκελήσει και να αρχίσω τις παροχές Σας <σχει> ευχαριστώ <πανίγερο. σχει> Τον Ιούνιο. Ο ίδιο ο Στουρνάρα μιλώντα στην Όλγα Τρέμι πριν καμιά 15 είκοσι ημέρε, είχε πει από τον Ιούλιο και μετά, το δεύτερο εξάμεινο. Έχουμε εδώ το Γιακουμάτο να λέει Ιούνιο. Οπότε ετοιμαστείτε, όπω θα είναι και καλοκαίρι, κλείστε από τώρα σε θέρετρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Γιατί θα πέσουμε μαζεμένοι τότε με τι παροχέ τον Ιούνιο και μήπω δεν προλάβουμε. Οπότε κάντε τα κουμάντα σα, του ακούτε, τα καλύτερα έχουν να πούνε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντω, όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνία 211 208 200 Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνη τούντιο παπάκι realfm.gr. γράφουμε ρεαλ, real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μα αποστολή στο 54%. 100. Ο Γιώργο Τζιβελεκήδη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και μην ξεχνάμε, γιορτάζει ο Πρωθυπουργό. Να σα κόβει μέρε να του δίνουμε χρόνια. Δυστυχώ, ο Άγιο Αντώνιος που γιορτάζει σήμερα και ο οποίο πέρασε από του περιβόητου πειρασμού του Αγίου Αντωνίου. Δεν έχει διδάξει τίποτα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι επειδή έγινε και μία να πω ότι σήμερα εορτάζει και ένας τοπικός Άγιος, ο πολιούχος των Ιωαννίνων, ο Άγιος Γεώργιος των Ιωαννίνων. Είναι ένας Άγιος ο οποίος αγιογραφείται με φουστανέλα. επειδή επικαλέστηκαν, και κλείνω, επειδή επικαλέστηκαν σήμερα τον Άγιο Αντώνιο και μεγάλη χάρη του θα σας πω ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί σήμερα την παρουσία του Αγίου Φανουρίου. Γενικά, οι κυβερνόντες έχουν μια λαζονία, Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι δηλαδή, όλοι, στη γιατί Βουλή. δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, όπως θα ξαναπώ. Το ψαριανό να σώσω και σπελθάνε. Και τι έχει αποδειχθεί με αλεπάλλα χτιθήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες. Ότι ήταν όλα ένα ψέμα, Γενικά οι κυβερνώντε έχουν μια αλαζονία Ωραία. Είτε είναι τεχνοκράτε είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες όχι το, όλοι. Γιατί Βουλή. δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, όπω θα ξαναπώ. Ευτυχώ που το ξαναλέει, είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός βεβαίω, που τον έχει σώσει και έθαινε μετά ο Κώστας Πρέκα. Ο οποίο καλά τα λέει για την εξουσία, υπάρχει μια και εμεί την εντοπίζουμε. Όλοι την έχουμε μάθει, την έχουμε συνηθίσει και την έχουμε επικροτήσει πολλοί από εμά. Αυτή την αλαζονία την ξέρουμε από πριν θα εκφραστεί. παρόλα αυτά και μα αρέσει. Την εντοπίζει και καλά κάνει, αλλά διαχωρίζει τη Δημάρχη, γιατί δεν, είναι όλη, δεν έχει αλαζονία η Δημάρχη, όντω έχει όλα τα υπόλοιπα όμω η Δημάρχη που είναι πολύ χειρότερα από την αλαζονία. Να, βρέθηκε και κάτι χειρότερο από την αλαζονία των υπολείπων. Η στάση, η παρουσία, η ύπαρξη της Δημάρ μέσα στην κυβέρνηση, το ξεκάρφωμα δηλαδή, το άλωθι όλων των υπολείπων για να βυσοδομήσουν μια χαρά κατά του ελληνικού λαού. Λέγαν, λέγαν σήμερα το πρωί για τον Πρωθυπουργό, Εκεί οι διάφοροι για το σύστημα αυτό που ήθελαν να εφαρμόσουν στην ψηφοφορία, αλλά τελικά υποχώρησαν κάτω από την κατακραυγή του κόσμου, των μέσων, των blogs χθε που οργίασαν και ευτυχώ, με φράσει τύπου Χούντα, πραξικόπημα και άλλα τέτοια. Και ε, δεν υπήρχε ο Πρωθυπουργός να απαντήσει. Υπήρχε όμω εκεί στα έδρανα των Υπουργών ο κύριο Λικουρέτζος Ανδρέα Λικουρέτζος τώρα υπηρετεί το λαό από τη θέση του Υπουργού Υγεία με άριστα αποτέλεσματα. Ε, λοιπόν ο κύριος Λίκου μίλησε εξ του Πρωθυπουργού και πραγματικά αυτό που σας έλεγα πριν ήταν μια καλή στιγμή του Δελφιναρίου. Ο κύριος Πρωθυπουργός πάντος δεν έχει βούληση και επιθυμία να ελέγξει την ψήφο των βουλευτών. Αυτό θα ήταν μια προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας της Βουλής εντελώ ξένη. Από τα δημοκρατικά ιδεώδη και τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργία τη Βουλή. <laughs> πολύ καλό. Το άλλο με το το, το, το ξέρετε. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργό να θέλει να ελέγξει την ελεύθερη βούληση, βάλτε εισαγωγικά που θέλετε, των βουλευτών. Αλλήλμον, δέκα μέρες θα μαγειρεύουν. Πώ θα βγάλει αθώο το Βενιζέλο. Είναι δυνατόν να θέλει να ελέγξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ο ιδανικό ο κύριος Λικουρέτζο, το φορτώθηκε πάνω, του μα πρόσφερε αυτή την πάρα πολύ καλή στιγμή. Είναι καλό. Δεν είναι μεγέθου άλλων πολιτικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, Θόδωρου Πάγκαλου, που έχουν τη στόφα του κομικού, αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο Λικουρέτζος δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μετά από αυτά, ο πολύ ευχαριστημένος, ψυχαγωγημένος λαός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Γεια σου, εγώ τώρα έχω, πάρει... έχω φύγει από το χωριό μου στην Αθήνα. Πότε θα μας αφιπλωρίσει το δεν έχω λεφτά να γύρω στο χωριό. Ε, τι να σου κάνω, βρε κούρτα και κοιμή Α, μείνω εδώ πέρα, ε. Ε, τι ήθελε και στην Αθήνα, δεν ξέρει πώ είναι η κατάσταση. Όπω να Χριστούγεννα, αλλά βλέπω θα κούρτα, νίκια σε παγκάκι και βρε την άκρη σου, δεν ξέρω τι θα κάνει. <Τι Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Να σου πω ρε, τρομοκρατία ξέρει τι είναι. Δεν είναι αυτά που λένε αυτοί. Ναι. Τρομοκρατία είναι. Όχι, το είπε και τώρα. Τρομοκρατία, τρομοκρατία, τρομοκρατία, τρομοκρατία δεν είναι όταν έτσι. σου κόβουν τη σύνταξη, όταν σου κόβουν τον μισθό, έτσι, έτσι. όταν δεν έχει να πάρει φαγή για τα παιδιά σου. Αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι λοιπόν να μην έχει να δώσει τα παιδιά σου να φάνε. Δεν είναι τρομοκρατία okay. αυτό. Αυτό. αυτό. Αυτό είναι απερισκεψία. Είναι να το δεχτώ. Δεν είναι τρομοκρατία. Μια γυναικεία υποψηφιότητα παρακαλώ Για πού Για το Υπουργείο Οικονομικών Α Ας συστηθώ Η Ιωάννα Στου μ*** μας Τα σέβη μου Γεια Καλημέρα Αποστόλη μας Καλημέρα Ο Λεβέντης στον FM Τι κάνεις Αποστόλη μας Εγώ είμαι αυτός Ο Λεβέντης στον FM Ψσ... και... και όχι μόνον Πολύ μπρούταλ είναι αυτό Μ' αρέσει <laughs>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 «Να σου πω, έχει καμιά πινακίδα που να γράφει «ΙΔΟΟ ΜΑΛΑΚΑΣ»» «Για μένα» «Για μένα ναι» «Α α να «Τα σου πω γιατί» Γιατί. Παίρνω από τον κορυγαλό. Όλα τα χρόνια, χρόνια ψήφιζαν ρε ράτζι και τραγάκι. Α, πα, πα, πα. Ο μαρτύρκο, εγώ και έβαζα και την οικογένειά μου. Ναι, δεν θα πω ότι δεν είσαι, είσαι. Α, όχι, μπράβο, αυτό είσαι. Γι' αυτό είπα να πάω μια πινακίδα, να την κρεμάσω και να γύρω όλο τον κορυγαλό. Και την νίκη να δείξω, ρε παιδιά, εγώ είμαι. Τώρα είναι αργά, τέλο πάντων. Πρόσεξε τώρα, μου κόβουν τη σύνταξη. Mm. Μου βάλουν χαράτια. Εγώ τι πρέπει να κάνω για αυτού. Να του ξαναψηφίσει αυτό που έκανε στου χρόνου. Καλά, αυτό δεν γίνεται. Γιατί... Δεν... Δεν... Ε, Τόσα έκρεμα... χρόνια μαλακά μα... σου γιατί δεν συνεχίζει. Κρέμασα την πινακιά του μαλακά. Αν νομίζετε ότι τα παπούτσια του μαλακά, <συμπ> δεν είσαι πια όπω ήρθε και εσύ. Μια και πέφτουν έτσι τόσε βόμβε από και εγώ μερικέ. Για πες Βόμβα δε 25% αύξηση. Βόμβα ακρίβεια γενικώ. Βόμβα κλείσιμο νοσοκομείων Βόμβα φορολογική. Βόμβα κόψιμο συντάξεων επιδομάτων. Βόμβα ανεργία. Βόμβα Siemens, Βατοπέδη, Λαγκάρντ, CDUSB και σκατά στη μουρή του οι Ο Αποστολής Ναι Άκουγα το πρωί το Χαντζη Νικολάου που έλεγε για την έρευνα του Ιωβέ Ότι το 53% των Ελλήνων τα βγάζουν ίσα ίσα πέρα να φάνε Οι υπόλοιποι μισή πεινάνε Χθε <laughs> το Ιωβέ βράδευσε τον Παπαδήμιο Που μαζί με τον Γιοργάκη και τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο Κατέστρεψαν την Ελλάδα Και το τελευταίο Αυτή η β***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 Για τι Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ δύσκολο. <laughs> δηλαδή βρήκε μια παρέα τριών με μια γκόμενα που οδηγούσε ποιο είναι το γραφείο του Σαμαράς της <laughs> Ε, δύσκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Α, του θες τους εντοπίζεις. εγώ αυτό ξέρω. Και τι έχει αποδειχθεί με αλεπάλλα χτυπήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες ότι ήταν όλα ένα ψέμα Έχει αποδειχθεί αυτό Δεν είναι διέστηση, δεν είναι προκατάληψη, δεν είναι κάτι άλλο Έχει αποδειχθεί Το λέει ο κύριος Βενιζέλος για τον εαυτό του όμως Είναι πολύ χρήσιμο αυτό να σε επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι να προχωράμε Και το λένε και δημόσια Αυτό είναι το καλό Με όλους αυτούς Πώ τώρα μπορεί να συνδυαστεί το όνειρο που μπορεί να έχει ο Γιάννη Τουρνάρα για τον τόπο μαζί με κατσικάκια. Στο μυαλό του για κουμάτου, πολύ εύκολα. Το είπε και ο κ. Τουρνάρα προχθέ. Είπε ότι το όνειρό μου στον Ιωβέ είναι να μπορέσω να επανορθώσω μερικέ αδικήσει που εγώ σε έκανα. Αυτό είπε. Ξέρει, ξέρει. Η τι λέει το είναι αδικία. Το 53% του Ιωβέ, το Ιωβέ που ήταν μέχρι πρόσφατο ο ναι, κ. κ. Τουρνάρα. Τα το ζόρι Μα δεν είναι κάτι και του πει ο Ιωβέ. Τι είναι Ιωβέ. Yeah. Δεν το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπει ο Αδρέα. Δεν το βλέπω Μαριά. Το βλέπουμε. Άρα το θέμα ποιο είναι, να βρούμε λεφτά στο κράτο, στο να μπορούν να αποκατασταθούν δική. Πώ θα τα βρούμε αυτά, Θέλοντα βόδια από την Αργεντινή, να μοιράζουμε στο λαό, Ξεκινάει. δεν παρακαλώ πολύ. Βόδια, Βόδια, Βόδια. Γιατί η Αργεντινή δεν είναι καλά. Γιατί η Αργεντινή δεν είναι καλά. Εμεί τα βάγαμε αυτά. Και τα βόδια μπορούν να συνδυαστούν στο μυαλό του Γεράσμου για κουμάντο με την ίδια ευκολία που χωράνε τα κατσικά και το όνειρο τη Τουρνάρα, από πού το ξεκίνησε και πόσο μακριά το πήγε μέσα σε 15 δεύτερα. Αυτό λέγεται ταλέντο, φυσικό χάρισμα για όλου εσά που δεν μπορείτε να το καταλάβετε γιατί τόσο σα φτάνει. Προσπαθείτε να κάνετε μια σκέψη και μια λογική δίπλα τη. Όχι, αυτά είναι παροχημένα. Κάνει μια σκέψη, μια εικόνα και μετά εκτινάσαι σε, πας οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη, στο γαλαξία, στο σύμπαν και πιο πέρα και φτιάχνει μια άλλη εικόνα που, είναι, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Βέβαια στο μυαλό του Γιακουμάτου υπάρχει σχέση το κατσικάκι, το βόδι και το όνειρο του Στουρνάρα. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι ίσως είναι και απόλυτα λογική η σειρά των εικόνων και κυρίως των αποτελεσμάτων με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ενώ λοιπόν το μαγειρεύανε μέρες να μην στηθούν τέσσερις κάλπες, μία αναπρόσωπο, σήμερα το πρωί δέχτηκαν όλοι και βγαίνει πρώτος Ευάγγελος Βενιζέλος. Και όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά βγήκε και από πάνω ότι είναι δημοκράτης και ότι θα εκφραστούν όπως θέλουν όλοι και ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε και τίποτα. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι, υπερβαίνοντας τους διαδικαστικούς φραγμούς και τον φορμαλισμό, ό,τι έχει γίνει πάντα στη Βουλή, κατηγορούνται τέσσερα πρόσωπα αθρηστικά γιατί έτσι θεώρησαν τα κόμματα... Να ψηφίσουν λοιπόν σε μία κάλπη αναπρόσωπο Λοιπόν, καθαρά πράγματα Τέσσερις κάλπες μία αναπρόσωπο Και ο καθένας να πάρει την ευθύνη του Καθαρά πράγματα Τώρα, σήμερα το πρωί, καθαρά πράγματα Και ξεκινάει δεν τι ωραία Λοιπόν, η πρότασή μου είναι βέβαια Η πρότασή του ήταν η πρόταση κομμάτων Που χθε και προχθέ το λένε συνέχεια και τη λογική. Δεν λέω ότι να αφήνουμε έξω τη λογική, δεν πιάνεται. Πρόταση κομμάτων που λέγανε τέσσερι κάλπε, μία αναπρόσωπο, Βγήκε σήμερα το πρωί, μετά από τα μαγειρέματα που δεν του έκατσαν, το κράξιμο που προηγήθηκε. Να λοιπόν το κράξιμο, καμιά φορά, ακόμη και το άδικο, μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Βεβαίω δεν θα γίνει τίποτα σοβαρό, το ξέρουμε όλοι, γιατί έτσι όπω θα ακολουθηθεί η διαδικασία και όπω θα πάνε στι κάλπε. Αλλά, εν περιπτώσει, ήταν μια πρόταση Ευάγγελου Βενιζέλου να. Στηθούν οι τέσσερις κάλπες. Μετά από αυτό, χαρούμενος, νομίζω και ικανοποιημένος για την πολιτική του ηγεσία, Λαός. Εάν βρεθεί ο Βενιζέλος ένοχος και κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση... Όχι.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 Ε, ξέρει γιατί αδειάζουν τα σπίτια που τα είχαν ε, καταλάβει. Τη Βίλα Μαλία, την... Ε, πώς τη λένε... όλα αυτά. Ξέρει γιατί. Γιατί. Γιατί βρήκαμε να τα πουλήσουνε και θα πάρει κάποιος καλή μίζα. Όχι, καμιά αττική εδώ θα γίνει εκεί πάνω. Ε, δεν ξέρω. Άμαν. Θα τη λένε αττική. μόλι. Παίζει. Λοιπόν, άκου Λοιπόν, άκου ρε φίλε.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 Το αίμα, θέλει να επεραστήσουμε και το αίμα του. Σας. Γεια σα. Γεια σα. Θα ήθελα να Τι θα θέλατε. Πίτσε δεν έχετε. Πίτσε. Ναι. Ναι, αλλά μόνο μπλε. Ε, συγγνώμη, δεν είναι. Νομίζω ότι πήρα σε κάποια πιτσαρία. Ναι, τι πίτσες θέλετε δεν μου είπατε. Ναι, για, εσείς γιατί μου είπατε μπλε, τι εννοείτε. Γιατί ώρα θέλετε την πίτσα. Ε, για τώρα έλεγα, αλλά αφού... Θα αργήσει λίγο, θα κάνει κανένα 40 λεπτό. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν και... θέλετε τελικά. Ε, δεν θέλω, αλλά ε, είναι αυτές οι, τις τρει που έχετε τη προσφοράς. Οι τρει, οι μπλε. Αυτέ. Α, μια χαρά το είπατε τότε. Οι πίτσε μπλε είναι τρει. Τι θα είναι. Ναι, που είναι ζαμπόν τυρί σάλτσα. Ναι, και έχει και ροκφόρ, γι' αυτό είναι μπλε. Ναι, είναι ροκφόρ. Η μία από τι τρει. Η μία από τι τρει. Ναι. Γίνεται να μην μπει καθόλου ροκφόρ. Πίτσα μπλε. Γίνεται, άμα δεν θέλετε, ή δεν θα τη λέμε μπλε. Όχι. Ναι. Μπορεί να λέμε πίτσα μπέ μετά, γιατί θα είναι ψηλομπέ. Είναι ψηλομπέ. Και οι δύο να είναι άψητε.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 Κατευθείαν. Κατευθεία, ναι. Τον ναι, Η εθνική μα μοναξιά που λέει και ο Μητροπάνο. Όντω, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο δεν νομίζω να έχουν δεύτερο. Κάτι έχει παίξει με το Θεό ή όποιο γράφει, εμπά περιπτώσει, το σενάριο τη χώρα και εκτελείται άριστα από αυτού που εκτελείται. Και θεατέ και πρωταγωνιστές κυρίω. Με αυτή τη βαθιστόχαστη σκέψη. Φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Ακολουθεί βεβαίω πάντα ο λαό. Ω τρίτο και τελευταίο μέρος, αμέσως μετά Γιάννης παπαδόπουλο Μαγκαζίνο, τα νεότερα από τη Βουλή και μετά όλη την υπόλοιπη βραδιά η δημοκρατία στο απόγειό τη και κυρίως η κάθαρση και η αλήθεια και η διαφάνεια στο γνωστό κτίριο με τις γνωστές διαδικασίες. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι λένε καρδιτήρια για τα κοπέδια. Σιγά καλά, από τα μούτρα μα παίρνουν κατευθείαν, σιγά τέτοια. Α, όχι, λοιπόν, άκου εδώ. Τα σούπερ μάρκετ λέει ένα καλάθι για του άπλου. Για του Για του άπορους που βάζουν. Α, λέω κι εγώ. Έλος, είπα κι εγώ. και τους τους, Αφού οι άπλοι και τα παίρνουν μόνοι. Τους ε, ε, Αυτό γιατί το και Νομίζω, όχι, θα κερδίσουνε. Ό,τι α... τι, ότι εμπορεύονται τους άπορους. Όχι, μα όχι, αυτό δεν γίνεται πάντα, δεν ξαίνει. Καλά χαζός είσαι. Έλα το Λάρα. Έλα. Είμαι συγκινημένος ρε φιλέ. Γιατί. Βγήκε ο γενναίο ρε μα ο... στο Μιλάμε τώρα για τον card της Ελλάδας. Και είπε ότι τα μέτρα που πήρα τα τελευταία χρόνια είναι γενναία. Είναι φοβερή η γενναιότητα, ρε Τι θα πάρθει από γενναίο άντρα, γενναία μέτρα. Γενναία μέτρα, ναι. Γιατί ξέρω ότι τον φυτέψαν εκεί χωρίς να είναι πουθενά αυτός υποψήφιος για να γαμπέ και μας και να χρυσοπληρώνεται και για να γαμπέ και τους βουλευτές που τον έχουν εκεί και τον στηρίζουν. Ε, μετά είναι στο χέρι σα που θα τον φυτέψετε εσείς όμως, αγαπητέ. Δεν ξέρω, αγαπητέ. Αυτοί Είμαστε... τον φυτέψαν εκεί, εσείς που θα τον φυτέψετε.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 Η μαμά σου βλέπει Τουρκία στο σπίτι. Παλιό. Λοιπόν, άκου τώρα το άλλο το τρελό είναι λίγο άσχητο με το θέμα αλλά καταλήγει. Που γίνεται τώρα λοιπόν, πάει η Aike, η Original, Ξέως είναι οι Original, αυτοί που πλακώνουν οι χρυσταυτερεί που του φανταδόν για του αλεύουν τα κεφάλια. Γιορτάζει. Οι Original. Mm. Ναι, ας, η Original, γενικά τη AIK, ο παδί. Mm. Μαζί με του παλαιάθου Σάιου, κάτι τύπου σαν στορίδη και ζητάνε διαχειριστικό έλεγχο για να βγει τι έχει φάει από την ΑΕΚ ο κάθε Τέμι, ο κάθε Αγανίδη και ο κάθε κανένα και να το πληρώσουν αυτή. Δεν ζητάνε! Να χαριστούν τα χρέη τη και να τα πλώσουμε εμεί ο ελληνικό λαό. Και του λέει το μωό ο Ιωαννίδη στο λαμόγιο ότι αν γίνει διαχειριστικό έλεγχο μπορεί να πέσει η ομάδα σα. Δηλαδή, κοίτα πώ του εκβιάζει για να σώσει του επιχειρηματίε. Καλωσόρισε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Καλωσόρισε τον καπιταλισμό. Να σου πω, mm. στον Ιωαννίδη τον ξανθό. Ναι. Δεν πάει πολύ ωραία αυτό που λέμε το ξανθό μου ή τρελό τρελό, εσύ τρελό. Δεν σου ναι. βγαίνει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Όταν το βλέπεις και όταν λέει αυτά σου βγαίνει να το κάνει. Εντελώς και, και βλέπεις και πόσο πουλιτάρι είναι μια ζωή και δεν πρέπει να πιστεύω σε κανένα από αυτού. Φίλε εγώ πάντα με τον Ιφκοβιτς ήμουνα και όταν ήταν ο ξαναθός στον Ολυμπιακό ευχόμουν να χάνει Ας πω ότι πήραμε με τον Ιφκοβιτς το πήραμε <Συλίδι> τέλος πάντων Και κάτι τελευταίο, επειδή κάνει και ο Θήμιος κάτι αφιερώματα γα... τα στη θεωρώματα στην Κεσαριανίκη και σε όλες αυτές οι αν αυτές οι θέλουν να είναι άξιες της ιστορίας τους να πάνε στα γήπεδα και να καθαρίσουν τις ομάδες τους από τα κολοφασισταριά. Μόνο η Νέη το και το περισσέρι έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Έλα Αποστολή λίγο καλημέρα. Γεια. Yeah. Είπε το κορίτσι μας. Είπε ότι δεν είναι βία το να σε απολύουνε ή να σκόνουν το μισθό η τρομοκρατία δεν είναι. Δεν είναι τρομοκρατία να πίνανε τα παιδιά μας έτσι. Δεν είναι τρομοκρατία που μας πεθαίνουνε. Όχι. Έτσι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που να χάνεται να χάσετε. Τρομοκρατία είναι μόνο όταν σκοτώνουν τον άντρα τη. Α μόνο. Δεν μπορεί δεν... να είναι κάτι άλλο να προσέχουμε τι λέμε. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτης, η Χρυσή η Αυγή και όλοι οι υπόλοιποι τοσύλλογοι. Τι λαός είμαστε εμεί που ψηφίζουμε όλους αυτούς. Ο λαό που γέννησε τη δημοκρατία. Θαυμάσια. Δυστυχώς, ο Άγιος Αντώνιος που γιορτάζει σήμερα και ο οποίος πέρασε από τους περιβόητους πειρασμού του Αγίου Αντωνίου Δεν έχει διδάξει τίποτα στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι επειδή έγινε και μνή για αγίους, να πω ότι σήμερα εορτάζει και ένας τοπικός Άγιος ο πολιούχος των Ιωαννίνων, ο Άγιος Γιώργιος των Ιωαννίνων είναι ένας Άγιος ο οποίος αγιογραφείται με φουστανέλα.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 Γενικά οι κυβερνόντες έχουν μια λαζονία. Είτε είναι τεχνοκράτες, είτε είναι εκλεγμένοι. Εντός 24 ώρες. Όχι όλοι, γιατί Βουλή. δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, όπως θα ξαναπώ. Το ψαριανό να σώσω! κι Και τι έχει αποδειχθεί με αλεπάλλα χτισήματα στη σκευωρία τις τελευταίες μέρες ότι ήταν όλα ένα ψέμα.